Καλώς ήρθατε καταρχάς. Mm, αυτός μας έλειπε τώρα. Καλώ ήρθατε καταρχάς. Καλώς σας βρήκαμε. καλώ ήρθατε το λέει ο Πρωθυπουργός μας. Είπαμε να τον βάλουμε να σας καλωσορίζει να σας καλωσορίσει και να σας καλωσορίσει ορίσω να το βάζουμε και συνέχεια όσοι μπαίνετε και ακούτε αυτή την εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά κάθε μέρα, μεσημέρι μία με δύο κλασικό ραντεβού έτσι λοιπόν αφού καλωσοριστήκαμε και μας καλωσόρισε ο καλύτερος είναι από τη χθεσινή μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου είχε καλέσει yes? 7 uh, ηλικιωμένους οι οποίοι είχαν κάνει το εμβόλιο Και μιλήσανε εκεί στα σαλόνια του Μαξίμου, με τα ανοιχτά παράθυρα, με θέα τον κήπο. Μιλήσανε για την σημασία του εμβολιασμού, ήταν μια ακόμα επικοινωνιακή κίνηση. Οκ, okay, κατανοητή για να δείξει τον κόσμο ότι πρέπει να γίνονται τα εμβόλια κτλ. Εκεί λοιπόν, αφού του καλωσόρισε, έτσι προκύπτει η φράση, μιλήσανε από καρδιά. Όχι τόσο συνταξιούχοι, δεν μα αφορούν αυτοί, σε αυτή τη φάση. Μα αφορά ο ίδιο ο πρωθυπουργό, είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Καλώ ήρθατε καταρχάς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα μαζί, μαζί. Μαζί, μαζί μας. Ε, να, μην να, μην γνω, μην να γνωριστούμε, γνωριστούμε από κοντά. Μην Ξέρετε, εγώ θέλω και το... Εγώ, θέλω και το, εγώ λέω το μέγαρο μαξί μου είναι, είναι το σπίτι των πολιτών. Δεν είναι, είναι το δικό μου γραφείο, αλλά θέλω ένα χώρο ο οποίος να είναι, είναι ανοιχτό και να αισθάνεται... Να είστε με του πολίτε οικία ε, εδώ, διότι εσά δουλεύουμε. <Τι> διότι εσά <Τι> δουλεύουμε. Διότι εσά δουλεύουμε. <Τι> διότι... <Ε, σάς> <Τι> Mm, πολύ ειλικρινή. Ο πιο ειλικρινή Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού είπε τι κοινοτοπίε στην αρχή, αυτά τα χαζά, το μέγαρο μαξί μου, είναι των πολιτών, είναι το, βέβαια το γραφείο μου, αλλά μπορεί να μπαίνουν οι πολίτε μέσα. Σίγα 7 μπήκαν χτε για επικοινωνιακού λόγου. Απ' έξω παζα περάσει, απ' έξω, από τη Σοφία είναι κλειστά όλα. Δεν σε αφήνουν να κατέβει κάτω την ηρόδου Ατικού. Ιάν σε κοιτάνε με 10 κάμερε και 10 ζευγάρια μάτια. Θα μπαίνουμε και μέσα στο μέγαρο μαξί μου. Χαζά όλα αυτά, επικοινωνιακά, χωρί κανέναν απολύτω. Λόγω κάθε πρωθυπουργό οφείλει να έχει το γραφείο του, να κτίριο φυλασσόμενο, να δουλεύει αυτό επιτελείω του μέσα εκεί, να παράγουν έργο. Τελεία. Δεν χρειάζεται να μπαίνει κανένα λαό, να βγαίνει κανένα λαό. Αυτά δεν γίνονται πουθενά και δεν πρόκειται να γίνουν και ποτέ. Παρόλα αυτά όμω, όλο αυτό με το μεγάλο μαξί μου έβγαλε ότι μα δουλεύει. Το είπε καθαρά. Εσά δουλεύουμε. Διότι εσάς δουλεύουμε. Yeah. Τελικά εσεί μα δίνετε εντολή να δουλέψουμε εσά και είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο όσο Μας δίνετε εσεί την εντολή να είμαστε εδώ. Νομράτα, Μικέλ, νεκέρα, Διότι εσάς δουλεύουμε. Μαλιά. Τελικά, εσείς, εσείς μας δίνετε εντολή, εντολή να δουλέψουμε εσάς. Είναι ωραίο που λέει, εσάς δουλεύουμε, τελικά. Το σκέφτεται λίγο και τελικά βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Έρχεται ω επισφράγηση αυτή η λέξη για να επικυρώσει αυτό που μόλι έχει πει: Κάτι έχουμε καταλάβει είναι η αλήθεια από αυτό το δούλεμα Το οποίο γίνεται πολύ συστηματικά, πολύ μεθοδικά. Όχι μόνο βέβαια από το Μέγαρο Μαξίμου που είναι το σπίτι του λαού, αλλά γενικότερα από ένα ευρύ δίκτυο ανθρώπων, καταστάσεων, υπηρεσιών, μέσων που δουλεύουν με πολύ ωραίο τρόπο είναι η αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Τον Έλληνα λαό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτά τα είπε χτες, τους συνταξιούχους, στην Βουλή, όταν μιλάει και από άλλες θέσεις και ομιλίες, είναι ακόμη πιο σαφής. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν φλερτάρετε καθόλου με την ιδέα για προορές κάλπες στο φθινόπωρο. Όχι. Σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω, όχι κατηγορηματικά. Και θα εξηγήσω το σκεπτικό μου. Έχει να κάνει με το γεγονό ότι πουλάμε για κορδέλε. Φύκια για Έχει να κάνει με το γεγονό ότι πουλάμε φύκια για με κορδέλε. 2, 10, 38, δέκα Γίνεται στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Ένα απλό τηλεφώνημα. Ε, πουλα, πουλα και με κορδέλε. Βράχνει ο έμπορος, δεν μπορεί να πουλήσει άλλο, λέει το τηλέφωνο και μετά κατέρευσε. Από τη συνέντευξη αυτά τα φύκια και οι μεταξωτέ κορδέλε, επίση μια κρίση ειλικρίνεια του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι από τη συνέντευξη που έδωσε προχθέ στην Μάρα Ζαχαρέα. Η κυρία Πελώνη, τώρα από την άλλη κυβερνητική θέση τη κυβερνητική εκπροσώπου, μιλάει για τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, δέχτηκε μια ερώτηση για τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και αυτή μίλησε με πολύ αληθινά λόγια. Κυρία Εκφρόσωπε, τι απατάτε στην κριτική ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε εκτός τόπου και χρόνου και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής και ότι απέδειξε πόσο ανίκανος και επικίνδυνος είναι να διαχειριστεί τη διπλή κρίση που μας θέλει τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή πετροβολά την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, οι πολίτες, οι υγειονομικοί ε, όλοι μαζί. <Τορνο> Οι αντιαισθητικές ανορθογραφίες που εμφανίζονται στη δημοσιότητα για το θέμα φύλαξης δεν έχουν να κάνουν με υποτιθέμενα σκάνδαλα και εύνοιες. Όλα γίνονται με απέραντη τυπική νομιμότητα. Όλα γίνονται με απέραντη τυπική νομιμότητα. Την πιάσατε την ηρωνία στη φωνή του Χρυσοχοίδη ε, από τη Βουλή. Πριν λίγη ώρα, απάντησε για την φρουρά του Φουρτιώτη και είπε ότι όλα γίνονται με απέραντη τυπική νομιμότητα. Η λέξη νομιμότητα και Χρυσοχοίδη στην ίδια φράση κοντράρει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνει ο καθένα, το ξέρουμε, αλλά με στάνθηκε και ο ίδιο στην ανάγκη να το στολίσει με λέξει, αφού ξέρει πολύ καλά ότι αν κάτι δεν ισχύει επί του, επί του στην αστυνομία, είναι η νομιμότητα. Πόσο μάλλον απέραντη και πόσο. Πολύ περισσότερο τυπική. Απάντησε λοιπόν και έκατσε και μέτρησε τους αστυνομικούς που έχουν διατεθεί στον φουρτιότη. Να πω και δύο πράγματα για την περίπτωση του τελεπαρουσιαστή για την αποκατάσταση της αλήθειας. Λοιπόν, τον περιουσιαστή τον φύλαγε ένα άτομο το Μάιο του 2020. Τον Αύγουστο του 2020 υπήρξε εμπρισμό έξω από το σπίτι του και η Επιτροπή που συνεδριάζει ένα τρίμηνο αποφάσισε τον Νοέμβριο τη διάθεση ακόμη ενός ατόμου αστυνομικού για ένα τρίμηνο. Στις 13 Ιανουαρίου μετά από εμπρισμό αυτοκινήτου στο ΕΤΒ που εργάζεται διατάχθηκε η διάθεση και τρίτου αστυνομικού μιας υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας και η επιτήρηση όχι η φύλαξη της οικία του. Αυτά τα πρόσθετα μέτρα τελικώ άργησαν να διαδεθούν και δόθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου. Στα μέσα Μαρτίου υπήρξε συνολική αύξηση των μέτρων προστασία λόγω των κινητοποιήσεων για τον Κουφοντίνα, υπήρχαν επιθέσει σε σπίτια βουλευτών, πολλέ απειλέ σε μήμοι Τότε αυξήθηκε η συνεδευτική δύναμη με τέταρτο αστυνομικό, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο και διατάχθηκε 24 ώρε φύλαξη τη οικία του. Ποτέ δεν φύλαξαν λοιπόν 14 Τον τηλεπαρουσιαστή Τον φύλαξαν τέσσερις Και ο μισός είναι θέμα Και ο μισός φρουρός είναι θέμα Και θέμα τεράστιο για τον υπουργό Που δίνει τις εντολές να φυλαχθεί Και σύμφωνα πάντα με αυτά που ο Έναν είχε το Μάιο του 20 Ήταν Αν θυμάμαι το Μάιο του 20 Είναι ένας που κάνει εκπομπή Ο Φουρτιώτης όπως πάρα πολλοί Όσοι κάνουν εκπομπή έχουν και έναν αστυνομικό Που πληρώνεται από το Δημόσιο ταμείο για να τον φυλάει. Τον Αύγουστο μπήκε άλλο ένα, γίναν δύο. Τον Ιανουάριο μπήκε άλλο ένα, γίναν τρει και μια μοτοσυκλέτα, όπω είπε. Φαντάζομαι τη μοτοσυκλέτα την οδηγάει ένα από αυτού του τρει. Και ε, λόγω φοντίνα διαδηλώσεων που είχαμε πάρα πολλά, όπω λέει εδώ ο Χρυσοκοτή, μπήκε άλλο ένα και αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μόνο του. Και όλα αυτά 24 ώρες φυλάξει του σπιτιού. Πώ, 24 ώρες φυλάξει από ποιον. Από τον έναν του αυτοκινήτου. Ήταν, δούλευε 24 ώρε. Όλοι αυτοί οι τέσσερι μοιραζόντουσαν. Το 24ωρο σε βάρδιε, μόνο τέσσερις Γιατί έδωσε κάποια νούμερα, αλλά αν τα βάλει κάποιο λογικά κάτω, έτσι όπω γίνονται στην αστυνομία με βάρδιε και τα υπόλοιπα, και με οδηγού και με συνοδού, δεν προκύπτει το τέσσερα. Δεν προκύπτει το 14, αλλά δεν προκύπτει το τέσσερα. Που και το τέσσερα είναι τεράστιο θέμα πολιτικό πάνω από όλα. Η απάντηση δεν ήταν πλήρη. Γέννησε πολλά ερωτηματικά. Δεν ξέρω τι ρωτήσαν η υπόλοιποι στη Βουλή και πώ εξελίχθηκε. Ξέρω μάλλον δεν έδωσε καμία. Άλλη απάντηση. Αυτό ήταν αληθινό έτσι όπω το είπε. Μάλλον αυτό ήταν μια περιγραφή του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για το τι ακριβώ συμβαίνει με τον Φουρτιώτη. Με μήνε άτομα που, έχει, που έχουν διατεθεί για την φύλαξη του, όπω όλα τα υψηλά πρόσωπα αυτού του τόπου. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι επίση μια μεγάλη αλήθεια από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και είμαστε και ένα αυταρχικό καθεστώ στην Ελλάδα τη αστυνομική βία, τη χούντα και του αυταρχισμού. Μαρακα. Τη αστυνομική βία, τη χούντα και του αυταρχισμού. <ΟΟΟΥ> Έχουμε κράτο τη αστυνομική βία, τη χούντα και του αυταρχισμού. Εκεί, απαντώ εγώ. Αλλά δεν κακό, δεν το λέμε ω κακό, απλά είναι μια διαπίστωση. Αυτό είναι το κράτο τη αστυνομική βίας, τη χούντα και του αυταρχισμού. Το είπε ο Μιχάλη Κρυψοχοίδη στη Βουλή. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Γι' αυτό έχει τοποθετηθεί και στο συγκεκριμένο Υπουργείο και το υλοποιεί με φοβερή. Επιτυχία και συνέπεια και μαχητικότητα πρέπει να το τονίσουμε. Οπότε λογικό το εκεί που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της τοποθέτησης. Για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη Βουλή πριν λίγη ώρα μίλησε για την αστυνομική βία. Είναι το αγαπημένο του θέμα γιατί άλλωστε. Και έβγαλε πάλι στοιχεία. Εδώ έκανε συγκρίσεις θα ακούσουμε με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Και έβγαλε να συμπέρασμό ότι είμαστε κατά 10% ότι έχουμε 10% λιγότερη βία σε σχέση με τι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Τώρα, πώ βγαίνει αμέσω όρο, από όλε τι χώρε τη Ευρώπη, δηλαδή μπαίνει και η Ισλανδία μέσα που είναι όλα ήρεμα, μπαίνει και η Ελβετία μέσα, μπαίνει και η Γερμανία με τα άλογα και το ξύλο, μπαίνει και η Γαλλία. Μπαίνει και η Ρωσία, μπαίνει και η Τουρκία ποια Ευρώπη τον 27. Και πώ μετράνε την αστυνομική βία η Ευρώπη, οι χώρε τη Ευρώπη. Και τι νόημα έχει να συγκρίνει τι γίνεται σε μία χώρα με το τι γίνεται στι άλλε χώρε, ειδικά στο ξύλο, στα δακρυγόνα, στι σφαίρε πλαστικέ και όλη την υπόλοιπη βία που πέφτει εκεί. Αλλά α κατέβουμε λίγο από το θρόνο του αυτόκριτου ταγού του διαδικτύου και την έδρα του τζάμπα δικαστή του Twitter. Στο πεζοδρόμιο να κατέβουμε, στην πλατεία του φυσικού κόσμου, όπου συναντώνται κουρασμένοι άνθρωποι τη κοινωνία, νέα παιδιά συνήθω, με νέα παιδιά από την άλλη πλευρά του αστυνομικού. Έχουμε λιγότερο από 10% από το 10% περιστατικών βίας συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο <μουλίου> <μια πίνα> νέρα, <μουλίου> <δε λάβω> φεστούρα, <μουλίου> λιγότερο από 10% από το 10% περιστατικών bias συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης τον τελευταίο χρόνο. Πώς μετριέται το 10% εγώ είμαι περίεργος. Πώς γίνεται αυτή η σύγκριση. Και αν εμείς εδώ έχουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι η Ελλάδα με την Ελλάδα. 50%. Τι νόημα έχει το 10% λιγότερο. Και επί ποιον περιστατικόν. Επί των δηλωμένων. Διότι σε αυτόν τον τόπο έχουμε αδίλωτα περιστατικά. Έχουμε δει τι γίνεται όταν υπάρχουν κάμερες αλλά... Μπορούμε να καταλάβουμε, να φανταστούμε. Υπάρχουν και μαρτυρίε τι γίνεται όταν δεν υπάρχει κάμερα. Ένα κινητό να καταγράψει τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτά τα μαγείρεψε εκεί για άλλη μια φορά ο Μιχάλη Χρυσοκοήτη, αφαιρέγγυο έτσι κι αλλιώ. Ένα υπερφύαλο τύπο, διορισμένο για να κάνει τον Υπουργό Δημόσια Τάξη και Προστασία του Πολίτη, όλη ηρωνία σε αυτή τη φράση, και βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Το γενικό είναι ότι η κυβέρνηση, η παράταξη που κυβερνά έχει αυτόν ως υπουργό. Ποια παράταξη τώρα είναι αυτή, μας είπε πολύ αναλυτικά και μας θύμισε με βάση παλιότερη του ομιλία ποια είναι ο Άδων Γεωργιάδης. Έχω ανεβάσει στο Twitter μου, έχω ανεβάσει στο Twitter μου Μην τις ομιλίες μου στη Βουλή που λέω από τη Δήματος Βουλής όλη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας παράταξη δοσιλόγων, τάγματα ασφαλιτών Κοτζαμπάνσιντων και Χουντικών. <Το> που Πουλέ από τη Δήματο Βουλή όλη την παράταξη τη Νέα Δημοκρατία παράταξη δοσηλόγων. και Εκεί απαντώ εγώ. Δεν υπάρχει θέμα, αλλά λείπει το γερμανοτζολιάδε. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να προσθεθεί. Είναι πέντε οι τίτλοι που έχει αυτή η παράταξη. Σύμφωνα με τι παλιέ ομιλίε, έχει μιλήσει στη Βουλή. Τα είπε εδώ, τα ακούσα. Το Άδωνη Γεωργιάδη τα λέει, δεν τα λέμε. Εμεί δεν έχουμε και στοιχεία. Άλλωστε δεν έχουμε και βίντεο. Δεν υπάρχουν βίντεο που να λέει ότι είναι γερμανοτζολιάδε, ότι είναι τάγματα ασφαλείτε. Τέτοια βίντεο. Δεν υπάρχουνε. Ποια παράταξη, ποια κυβέρνηση είναι αυτή μας λέει τώρα για να κλείσουμε σιγά σιγά του πρώτη ενότητα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μας κυβερνούν αυτοί που έδωσαν προστασία στον τηλεπαρουσιαστή. Μας κυβερνούν αυτοί που έδωσαν προστασία στον τηλεπαρουσιαστή. Α σταματήσει λοιπόν η κακοήθεια και η ανεύθυνη κριτική και ω εδώ η λάσπη. Τους είπε κάποιος δημοκράτες, γιατί ταράζεται. Μην πετάτε λάσπη σε αυτή την κυβέρνηση, τους λέτε δημοκρατικό κόμμα, δημοκράτες, τους για τα κοινωνικά θέματα, για την αστυνόμευση του πολίτη και το θεωρεί λάσπη. Οπότε να σταματήσει αυτή η λάσπη. Όποι λίγοι, όσοι λίγοι λέτε τέτοια να τα κόψετε Αμέσω. Έχουμε καπετάνιο όμω, το ακούσαμε και χθε στη συνέντευξη του Κυριάκο Μητσοτάκη στη Μαρά Ζαχαρέα. ο καπετάνιος, Έκανε την παρομοίωση με το Σκαρί και το πλοίο. Χθε ακούσαμε όλου του προηγούμενου πρωθυπουργού που έχουν κάνει την ίδια ακριβώ διαπίστωση. Πάντα είναι οι καπετάνιοι, οι ηρωικοί καπετάνιοι, όχι οι του Τιτανικού. Αυτοί οι καλοί που πάνε το πλοίο μέσα από τα μανιασμένα κύματα και το οδηγούν σε ήρεμα νερά. Κάτι είχε πει και ο Τσίπρας. Χθες του ακούσαμε τους τέσσερις προηγούμενους και ο Σαμαρά και ο Γιώργο Παπανδρέτορ θα ακούσουμε μόνο τους δύο Τσίπρα και Κυριάκο αλλά σε μουσική επένδυση πιο έτσι κάλτ Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στη τιμές μιας φορτούνας και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλιο σε μια φουρτούνα Θα πάντρευτώ ταξιδευτή Να ζήσετε! Βίωνα δώσπαρτον! Είστε Πριν τον χορτάσω να τον χάνω Να φεύγει πριν με βαρεθεί Αλλά ένας ε, καπετάνιος που έχει το καράβι στη φουρτούνα Ακόμα και αν αισθάνεται ότι είναι δύσκολη η πορεία πλεύσης Το χειρότερο που έχει να κάνει είναι να καταλήψει το τιμόνι Να τον προσμένω Κι όταν ο άνεμος Να τρέχω τα στον Άγιο Να καλυνεύσει τα νερά Είσαι διέλω άχρηστοι Κι όταν του καραβιού η ρωτά Τον φέρνει η ώρα του καλή Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ Άχρηστοι Να θέλω, πρώτα πρώτα πιο πολύ. Μαρινέλα λοιπόν σε φοβερή μεγάλη επιτυχία παλαιότερων δεκαετιών, μεγαλοφύσος στίχος, η ερμηνεία, η σύλληψη, το εγώ θα πάρω καπετάνιο και όλα τα... Υπόλοιπα, να. Δύο καπετάνια από το σωρό. Το πανέρι που λέμε. Κυριάκο και Τσίπρα. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. 2,11 80, 80 Σα περιμένει μέσα, με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία. Radio Το mail του σταθμού δικό μα αυτή την ώρα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένια.net.gr. Επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Και μα ακούτε τώρα live μετά, έχω Στο YouTube το ίδιο, στο Official είμαστε. Από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή. Και διάλογο στο facebook επίσης και στα podcast μας βρίσκεται. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα παλέ. Έλα καλέ. Τι πλόρα είμαστε, ρε Τι πράγματα είμαστε. Είχε πει κάτι προχθέ που μιλάγαμε. Ότι η δεξιλοί πονηρή είχαν δει. Οπότε από εκεί δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι. Ήμουνα σε μια σφίτι στο βαρμαγείο το πρωί εκεί που μένω και είδα με τα ματάκια μου τα self-test. Άριστοι, άχρηστοι και επικίνδυνοι είναι αυτοί. <σχελίδι> Όχι ότι οι προηγούμενοι ήταν καλύτεροι, αλλά αυτοί έχουν και τα τρία κακά τη πείρα του. Το άριστοι λίγο, ναι. Μπάζει, αλλά ναι. Όχι, αγια πέστε, γιατί. Ήτανε λέγκο. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ του Playmobil. Συγγνώμη. Ωραία τα λέγω, εντάξει. Καταρχά, άμα το πατήσει, το καντήλι πάει σύννεφο. Κατά δεύτερον, ήμουνα πάντα τον Playmobil, πιο δημιουργικό. Είχα μια ελπίδα και τη στόπα, τη το πω. Τον αποστόλια θα το πιάσω στη γραμμή Θα mm -hmm. το πιάσω από το κεφάλι. Λοιπόν, αν θα δει το όλο κόλπο και μπορεί να γίνεται, εντάξει, εγώ δεν είμαι επιστήμονα, Σε ένα βλάκα 56-57 είμαι. Αυτό το έχω καταλάβει. Εάν δεν το κάνω, ναι, μα να μου, εγώ δεν κρύβομαι. Έχω το γνώρι σε αυτόν, μη στα να χοριέσαι. Λοιπόν, εάν δεν μου το κάνει άλλο, σιγά μου το κάνω μόνο Την κεφάλαια από εκεί, πάνω να βάλω μέσα. Γιατί έχω κάνει και το βοριακό Αγάπη μου, ε... λαρθογόνα το κάνω. Δεν μπορώ, μου, ελασίκα, θα το πατονέτα Θα το κάνουμε 66, και 69 τα δυο μα. Να σου πω, ε, αυτό τη υπαλό. Καλά που η πατονέτα δεν βγήκε σαν τι μπάσκε. Θα κάνω με το κινέζικο κατευθείαν εμποραίδα. Εγώ το έχω προτείνει καιρό τώρα, τέλο πάντων. Το μόνο μάνα μου που μένει τελικά είναι αυτό που λέμε. Αν υπακοεί λαϊκή συμμετοχή και αν δεν βγούμε στου δρόμου, θα μα μαζί... βγάλουμε. Για ότι έχω και το παπαρίγα να παίρνει κάθε τόσο Πρόσεχε να δει, να σου στείλω ένα μήνυμα από το υπερπέραν τώρα να μου πει αν τον αναγνωρίζει. Ναι. ναι. Καλησπέρα σα κύριε Απόστορε, τι μου κάνετε, πώ είστε, καλά. Ήθελα να σα φέρω ένα πιεσχέ, Ξεωτήγαλα και τροβαδάκια, δεν πρόκαβα. Κατάλαβα. Πολύ ευχαριστώ αυτό. Καλή εκπομπή ράχεται, καλή σειρά και αστεία κρόαση. Δεν έφτανε ο γιο, έχουμε και το ασύρμα του, το υπερπέραν. <mail> να μου λύσει μια πορεία γιατί τα έχω μπερδέψει λίγο. Για να καταλάβω, άλλο είναι μπράβο, yeah. άλλο αστυνομικό. Στο ίδιο σώμα γενικώ είναι. Ναι, ναι, παιδιά μου. δια το... ταυτότητα έχουν. Απλά μπράβο είναι να άμα δουλεύει στον ιδιότητα. Είναι το εξτραδάκι, το απογευματινό που λέμε. Ναι. Ε, είτε δε, αυτό κα... είναι μαγαζί, είτε είναι πρόσωπο, α πούμε, διάσημο, τάχα, κάτι ανθιπό, τέτοια. Όταν δηλαδή, όταν παίρνει λεφτά, έχει δημο... έχεις μπράβο, και όταν δεν παίρνει λεφτά, έχει αστυνομικού, ή υπάρχουν υποθέσει που λύνονται με μπραβιλίκια, άλλε υποθέσει με αστυνομία και άλλε με δημοσιογραφία. Γιατί οι αστυνομικοί κάνουν και ωραία μοντάζ, α πούμε, γιατί λογικά το κράτο του μπράβου του φορτιώτη του πληρώνει σαν αστυνομικού, σαν δημοσιογράφου, αντίστοιου πληρώνει. Δεν έχω καταλάβει. Ό,τι χρειαστεί, τι εννοεί. Ο αστυνομικό είναι παντό και Ραυλικό που του λέει σαν ξέρετε να βάλει και ένα ντουί Εγώ ξέρετε καταλαβαίνω Ότι πιο τι η δουλειά είναι το μπροαυλίκι Να τελειώνουμε Εγώ αυτό καταλαβαίνω Καλά. τι καταλαβαίνω καθένα. Ναι. Yeah, yeah. άντε Έλα, Αποστόλη, είμαι φαρμακοποιός και μοιράζω δωρεάν self-test. Αχ, Είς... γιατρέ, φαρμακοποιέ, συγγνώμη. Το, γιατρέ, Δεν μπορώ μόνος μπορείτε να μου το βάλετε, μπορείτε να μου Αλλά, το βάλετε δε, αυτό το, το, το... Έχει γίνει ένα λάθος, ρε, συμπόλοις παραλάβαμε και παραλάβουμε αυτά τα κινέζικα, τα προκτικά. Αχ, δε, που είστε, γιατρέ, Για, γιατρέ, φαρμακοποιέ, που είστε, που να έρθω. Λέει, οι μερακλείδες ξέρουν που είμαι. Θα σα βρω τη μυρωδιά. Είμαστε και ένα αυταρχικό καθεστώ στην Ελλάδα τη αστυνομική βία, τη Χούντα και του αυταρχισμού. Ε, και, απαντώ εγώ. Δεν υπάρχει θέμα. Το ξαναλέμε. Δεν το βάζουμε ω κάτι κακό. Απλά το μεταδίδουμε. Γιατί έτσι το είπε. Και είναι ωραίο να ακού αλήθειε από ανθρώπου που δεν πιστεύει τίποτα. Πολλέ φορέ. Πέσαι πέρα από τα. και πίσω, πίσω από τα λαμπερά φώτα των σόου της τηλεόραση. Υπάρχουν αλήθειε που τι ξέρουμε όλοι. Αλλά είναι αλλιώ θα βγαίνουν. Σε αυτά τα reality, τα τηλεπαιχνίδια Το μάστερ σεφ είναι ένα από αυτά Προχτές είχαν ένα διαγωνισμό Και οι μάγειρες εκεί, τα παιδιά Κορίτσια και αγόρια, όποιος κέρδιζε Όποιος έβγαινε πρώτος Είχε το καλύτερο πιάτο Θα έπαιρνε 10.000 Κέρδισε λοιπόν η Μαργαρίτα Είναι μια κοπέλα συμπαθέστατη Από αυτό το τηλεπαιχνίδι Αμέσως μετά έκανε δηλώσεις, έδειξε τη χαρά της που κέρδισε 10 χιλιάρικα και μίλησε για το πού δουλεύει και πόσα λεφτά παίρνει τα καλοκαίρια που δουλεύει ως μαγείρισα. Συγχαρητήρια Μαργαρίτα, Σεφδικ... κέρδισε 10.000 ευρώ, <συγχει> το γνωρίζεις αυτό. Δουλεύω σε ζώνη 7 μήνες και τσίμα τσίμα να μαζεύω 3, 3 χιλάρικα με 3,5 χιλιάρικα. Ούτε καν. Αλλά τώρα όλα μου έρθαν τόσο πολλά λετά μαζί. Μπορεί να γελάει ο κόσμο, έξω με μένα, αλλά εντάξει, εγώ θα κάνω δύο-τρία πράγματα που δεν είχα ονειρευτεί ποτέ... που τα ονειρευόμουν, αλλά δεν είχα είχ... φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να τα κάνω. Να πάω στο Τόκιο, να πάω στο Μπαλί. <laughs> Πάντα δεν είχα <χειλάρικ. laughs> Να παντρευτώ. Η μόνη πιθανότητα να παντρευτεί σε αυτό το τόπο είναι να κερδίσει το MasterChef Τα 10 χιλιάρικα Είπε λοιπόν εδώ η συμπάθεια τη Μαργαρίτα Ότι δουλεύει σε ζώνη 7 μήνες Επειδή ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία αυτού του τόπου Και παίρνει 3-3,5 χιλιάρικα, χιλιάρικα μάξιμου, Που σημαίνει 500 ευρώ το μήνα 500 ευρώ το μήνα Ωραία όλα αυτά τα φώτα Τα τηλεπαιχνιδιών με το λούστρο το πολύ ωραίο και βλέπουμε, απασχολούμαστε, βλέπουμε εκεί και τα παιδιά τους πέχτες αλλά υπάρχει και η πραγματική ζωή και κάποιες στιγμές ξεχωρίζει και ξεπετιέται αυτή η πραγματική ζωή και δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει αυτά τα ωραία με την χαρούμενη κατά τα άλλα παίχτρια. Λαό τώρα μέρος δεύτερον. Από στον oh, Αχ, και... έλα άκουσες καμία κατήγκο. Και πήρες να μας βάλεις χέρι. Πώς το πετυχαίνεις και παίρνεις τηλέφωνο αμέσω μετά την κατήγκο αυτή. Τώρα το κλείσα. Την ηλικία που είναι μας τις κατήνες εντός εισαγωγικών θα μπορούσε να μας καταφέρει. και εκδηλώθηκε Ποιος Αυτή που σε πήρε χθες και μεγήθηκε κάτι από μένα Αλλά όσο, υπάρχει, όσο υπάρχουν τα στενά των θερμοποιών Εσύ για να βγάλεις γκόμενα παίρνεις τηλέφωνο Εγώ έχω καταλάβει τώρα Νομίζεις εδώ είναι η ταπάνια Ξάχνει στο ράθκα μια ζαβή ε, Εντάξει έχει δεν λέω Απόστολη, να δοκίμασε μη... τι μαξιλάρε του καναπέ. Τρομερόσεξ. Ακούσε με, άκου. Όσο υπάρχουν τα στενά των θερμοπυλών, δεν πάνε στη χαράγρα του δίκου. Αυτά, αυτά τα στενά λέω εγώ. Ανάμεσα εκεί στι μαξιλάρε του καναπέ δοκίμασε, σου λέω. Ακούσε, ακούσε, ακούσε. Και ποια στενά των θερμοπυλών εκεί έχει τα σκληρά στενά του βύρονα που λένε. Περπατώ <Σερματός>, στα στενά του βύρονα. Ακόματι από το χθε συμπλήρωνα. Ανάμεση που γλυκένουν την καρδιά, αναπλήρωνα. Τα κένα από το πουθενά. Κάτι σε τραβάει πίσω ξανά. Κάπου στα απόγεμά Λέμε, πώ το α σταματήσουμε αυτό εδώ. Θα πρέπει εσύ που έχει μεγάλο κύρο να απαγορεύσει να πει οποιαδήποτε πινακίδα επάνω στην Ακρόπολη, είτε αυτό θα είναι του Ονάσιου, ξέρω εγώ το ίδρυμα Ονάσιου ή οποιοδήποτε άλλου. Σε αυτή την περιοχή δεν μπαίνει καμιά πινακίδα. Εδώ μπήκε τσιμέντο παιδί μου, δεν πει πινακίδα. Πήγε και οι άλλοι και το έκανε, μπήκε παιδάκι μπάσκετ πάνω. Τοπική ομάδα σε επαρχία, σε κοινότητα, χωριού, ούτε καν. Θα έπρεπε τώρα να έχουν ξεζικωθεί όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων και να έχουν Αποτρέψε αυτή την κατάσταση, ότι σημαίνει τότε τίποτα. Δεν υπάρχει ακαδημία, δεν υπάρχει κάτι... Υπάρχει, το house πώς... of fame. <laughs> ό, <laughs> ό,τι <laughs> σε ακαδημία <laughs> έχουμε είναι το house of fame. Ό,τι πιο χρήσιμο έχει κάνει στον πολιτισμό η μενδώνη αυτή τη θητεία της. Και κάτι ακόμα. Εκείνο το νούμερο, το βυσδέκι, τι το βγάζεις συνέχεια το νούμερο, τι νούμερο είναι αυτό ρε φίλε. Έχεις εντύπωση ότι εσύ είσαι άλλο νούμερο. Όχι, εγώ, εγώ είμαι νούμερο κι εγώ, αλλά είμαι, είμαι πιο καλό νούμερο από τον Βυσδέγκια. Νομίζεις, Μόνο το. Και ο Βυσδέγκιας τα ίδια λέει για σένα. <Κι> Μάλιστα. Άντε για ε, τώρα. Είπε, είχα... <Κι> Να σου πω, θέλω να επανέλθω στην Εθνική Πινακοθήκη Επανέλα. Και να σε ξαναρωτήσω Τι φιλάνε καλά. Τη φιλάνε, σου είπα, όχι όπω το φουρτιότι, αλλά τη φιλάνε. Τη φιλάνε τόσο καλά όσο τη φιλούσαν το 2012. Τι έγινε το 2012? Κάνε, δεν του κλέψανε ένα πίνακα του Πικάσο. Έλα, μωρή, σιγά, ένα πίνακα τόσο έχει κάνει ο Πικάσο. Ε, η αξία του είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Ε, και τι θες να κάνουμε, να πάρουμε ένα μνημόνιο για να βρούμε τον πίνακα? Ε, όχι, να τη φιλάνε καλύτερα, να βάλουν συναγερμού, να έχουν σύγχρονα μέσα. Σε λίγο θα μα πει να βάλουν και κάμερε. Και όταν βάλουν κάμερε, θα πείτε γιατί βάλανε κάμερε, μα ελέγχουν. Ναι, Εκεί. Απ' έξω και σε 5 ένα παρακάτω Και σε 15 στενά παρακάτω ας... και, και στο άγαλμο του Τρούμαν λίγο που είναι εκεί κοντά Καλές οι Καριάτιδες, καλό και το πεπόνι Σας έσβησε όλους μόνο μια συλήνα, η η μενδόνη. Τι λέει η Μενδόνη θα βάλει μη μαρμάρινη πλάκα με το όνομα της ε, Κάπως πρέπει να μείνει και στην ιστορία Με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας νομίζει Θα μείνει παιδί μου έτσι και αλλιώ. Ναι Ότι θα μείνει θα μείνει, αλλά θα μείνει στα λίμματα, κάτω που λέει ψάξε. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι όπως κάθε Παρασκευή φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας, μας πάνε στο ακριβώς της ώρας για το μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα μου βάλεις Λοκομόντο, πίνω και παίζω Από Απ' το σπίτι δεν θα βγω Πίνω <Τι> μπάπους και παίζω προ Εγώ, Και μετά θα μου βάλεις από πίσω χαρδαλιά Και ανακοίνω σε έξι το μέτρο Τα κορίτσια <Τι νομπά> ξενύχτάνε με, <Τι νομπά> <μυστικό. Τι νομπά> με ένα μυστικό Τα κορίτσια ξενύχτάνε με ένα μυστικό Πινω πάθου και παίζω πρό. Ναι. Ναι. ναι, και μετά θα μου βάλει γρηγοτάκι. Τελειώσατε, τελειώσατε. Τελειώσατε Μητσοτάκη. και μείνατε μονάχοι. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη. Και έτσι τελειώσαμε. Τελειώσατε. Ναι, και τον αγαπημένο μας κλώο, Κύπρα Χάσταλα, Βικτόρια Σιέμπρε. Στο SMS2, που αφορά σε μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών, η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντό του οικίου δήμου, είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Ω προ το SMS6, που αφορά σωματική άσυση σε εξωτερικό χώρο ή κίνησης, με κατοικίδιο ζώο. Οι δραστηριότητε αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο παίζει... Καλημέρα σα. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Πιεστάλλι, Βικτώρια Σέμπρε. Ε, να σου πω, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή τη Κωνσταντίνα στο τραγούδι Όλοι οι κερί κύβουν πάνω από τον Παρθενόνα. Αυτό το ρώτησα. Το τραγούδι, ξέρω το δηλαδή, όποτε τα ακούω, μου σηκώνει την Τρίχα Κάγκελο. Και τη και Μενδώνη, θυμά... το ίδιο. Ε, και Γράφει καινούργια το... τραγούδια που θα παίζει ίδια. Λοιπόν, αυτό θέλω να το αφιερώσω στο Λινάκι. Το? Το το Μενδονάκι. Ναι. Να τη το αφιερώσω και να τα ακούσει πολύ προσοχή και να μάθει να σέβεται. Ή άντε να μην την πω τώρα. Αχ αυτές οι ατάξεις που θυμίζουν κάτι αποτυχημένους bloggers που νομίζουν ότι έχουν και αξία. Αλλά στην καλύτερη είναι το μακελιό των bloggers, τέλος πάντων. Καλέ, είναι εγώ τέτοια. Όχι μωρέ, δεν λέω για εσένα. Α, Εγώ τώρα μην φαγωθούμε δηλαδή θα με τα μουστάκια μας. Αυτό είναι το Παρθενώνα, πώς το έχατε πει. Όλη και η πόλμα από το Παρθενώνα. Το Παρθενώνα δεύτερο στο Λίνα και δεν κριώνει. Το ελληνικό σε επένδυση μεμονωμένη θα μπορούσε να είναι πώς βλέπει κάπως τον Παρθενώνα και λέει είναι η εποχή της αθνικής δημοκρατίας και της κλασικής Ελλάδος Λίγο μαύρο στο χώμα Χωρίς τη Λίνα τη Μενδώνη, Παρθενώνας δεν επιβιώνει ένα μεγάλο παράπονο, είμαι επεγγελματίος οδηγό, σας ακούω όσο μπορώ, αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά. Έχεις πολύ καιρό να βάλεις κύριε Βασίλη. Τι συμβαίνει? Δεν ζητάτε; Ζητήστε να βάλω. Πώς? Είναι να, να αναλογιστούμε και τις δικές σας ευθύνες, έτσι. Ζητήστε κύριε Βασίλη βεβαίως. να σας βάλω. Βεβαίως. Για, την, να, να, να αναλογιστούμε την ατομική ευθύνη. Την ατομική Έχετε, σας ευθύνη, βεβαίω. Λοιπόν, θέλω Βασίλη. Επανάστασε να κάνω όλοι τα βότια να ξεπλύψουν τα βοηθόλια. Δεν πάει άλλο. Δεν έχω να πληρώσω μου τα κόψαλα δεν μέχρι χρυστό. Σε καναδρόμο θα βγει και Βασίλη; Βασίλισ. Στο δρόμο για τι να με βγω. Κατέ βλέπω μόνο με τα μηχανάκια, Βγαίνει στην έχτυχα που κοιμούνται άλλη. Όχι, βγαίνω και στο δρόμο για τι να αβείω. Θα δω βγω, τι θα κάνω. Mm. Αφού με κόψει πίνακα όλα τα βόλια εκεί τα βοηθόλια. Να βγουν, να φωνάξουν τα βοηθασί αν λέω. Mm. Να φωνάξουν, τι θα κάνω είναι τότε. Θα κάθε στο σπίτι ότι ανήκει την τηλεόραση ότι μα έχει σου λέγει το κοινούσοκέ. Το κανάλι είναι το μεγάλο που λέει το, το βάνω στο σώμα. Μην το βάζει στο μόνο το βάζω εγώ Με άρθιου, Αφιέρωση για Παρασκευή. Έχει πει ο Μιωτσοτάκη παλαιότερα ότι το Εθνικό Σύστημα Υγεία είναι σοβιετικού τύπου. Μετά μιλάει ο Μπάμπη, ο Παπαδημιτρίου, με τον Πορτοσάντε και λένε ότι πρέπει τα μισά νοσοκομεία να κλείσουν. Και νομίζω λέει ο Πορτοσάντε όχι να κλείσουν, λέει να τα γκρεμίσουμε. Και μετά βάζει στον τύπο από την ε, ταινία που λέει Ηλία αρήχτω. Ηλία Το σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση έχει ψηφίσει για την πρωτοβάρθια φροντίδα υγεία είναι ένα σοβιετικού τύπου κρατικό σχέδιο το οποίο. Είναι και ακριβό και δεν προωθεί τον εύλογο και θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αλλά εγώ έχω ακούσει ω ιδέα ότι ενδεχομένω από τα κρατικά νοσοκομεία τα μισά τουλάχιστον πρέπει να κλείσουν. Γιατί είναι φορεί ασθενειών, γιατί έχουν δεν πρόβλημα με σπού κιόλα. Δεν είναι αυτό που είναι συνέχεια. Ρίχτο, ηλίο! Έχουν πρόβλημα με σπού Δεν είναι αυτό που είναι συνέχεια. Ρίχτο, αεροπλάνα, μόνο μόλμου, πολύ πολλά. Σαν του λαϊκού στρατού Με καθοδήγηση λαυρή Του αρχηγού μας Βελουχιώτη Σε ψυχάει ο Αγγίλωτος του φασισμού Και θέλω τον άλλον με τα κουνούμαλα ε, Τώρα είπαμε να ζητήσεις ένα πράγμα Εσύ το, το ξέσκισες Ένα πράγμα θα Έλα, από τον Άγιο Νικόλα Χαρνόνα του Κοτσέα του Ιππόγιο, εκεί που σας φέρανε και σας γάγανε γα... γα... 5-5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία Α. από τότε? Δεν έχουνε έχουν διώξει, δεν. Σάχνω κανένα άλμπομπομ, κανένα τέτοιο. Δεν βρίσκω από αυτέ τι παρτούζε τι ωραίε. Τι γίνεται, Σούργελο, Σούργελο, Πουμούνι, Σούργελο. Βάρε ζήλια που έχει κάνει που δεν σε κοιτάνε ένα, ούτε δύο. Σου κοτσέα του Ιππόγιο σε δε γάγανε 10-10. Αχ, δεν δε θυμάμαι, ήμουνα υπνοτισμένο. Εσύ Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σα. Γιατί αυτό? Στο στε διάλειπτο, ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα. Όλα, κουνούμαλα. Με καθότι η λαμπρή του αρχικού μα φελουδιώτη. Σε ψυχά, η ακύλωτο του φασισμού. Θέλω μια πάρα πολύ μεγάλη χαρή. Τι? Ο κουμπάρο μου είναι δεξιό. Έχετε κάνει τον έρωτα? Πρόσεχε. Εννοείται. Πώ το κάνουν οι δεξιέ? Κοίταξε. Ορθόδοξα ή τίποτα αν ορθόδοξο εδώ, πιστεύω. Συντηρητικά, συντηρητικά. Συντηρητικά του Ναι, εντάξει. Άστα, είτε ήταν λίγο ξενέρα, αλλά τον λατρεύω, εργαμότα. Το τι να κάνουμε, εντάξει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εδώ ε, α... είναι η περίπτωση που λέμε ο κουμπάρο του κουμπάρο κύψε μίτσο να στο βάλω. Περίπου. Κατάλαβα. Περίπου. Ο κουμπάρο μου λοιπόν που είναι δεξιό δεν είναι απλά δεξιό. Είναι μιτσοτακικό. Αλλά τα λέμε μιτσοτακικο. Μοττακικό, μιλάμε άρωσο μισοτακικό. Υπάρχει και υγηή μισοτακικό. Κοίταξε, ενδέχεται, θα μπορούσε. Ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι μισοτακικό, ξέρω εγώ αντί να είναι μειναρχικό. Λέμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για άλλη. Αδιαφέρον όλα αυτά που λέμε. Θεωρεί... Θα καταλήξει Θεωρεί... κάπου ή θα το κλείσω. Θεωρεί ότι η μοτσοτάκη είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Άλλο μπορεί να πει ότι ο μισοτάκη είναι ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Τώρα, φαντάζεσαι σε σκύλο με την φάτσα του μα Γιατί δεν έχει τα κουτάβια όταν τα πάνε στον κινήτρο που βάζουν το υπόθετο, σαν κυριά που κάνουν γιατί μου το αυτό τώρα Αυτό γιατί μου το πες. Για να το κάνεις εικόνα Λοιπόν θέλω την Παρασκευή να μου κάνει ένα ωραίο μαζεματάκι Τι έλεγε κάποτε η αδερφή του για το Μητσοτάκι Αυτά τα Στούκας Και γενικότερα τι λέγαμε κάποτε πιο παλιά για το Μητσοτάκι Αυτά θέλω να μου κάνεις ένα μάζεμα Για να μην νομίζει ο άλλο ότι ο Μητσοτάκης είναι θείο δώρο Στούκας είναι το παιδί Κόπανος είναι Ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μια οικογένεια, την οποία τόσε πολλέ δεκαετίε τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρί ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή του με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική ή οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντα από την τσέπη του. Δεν τέριαζε στο χαρακτήρα του Κυριάκου ο... η Εγώ... πολιτική. Πρέπει να σα πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, ομιλίε του, απορροφεί. Πράγματι, αξίζει λοιπόν ο κ. Κυριάκου μια έμπρακτη βοήθεια από όλου εμά. Δεν το αντέχει. η συνείδησή μου να έχω περισσότερα από τον Κιντιάκο Μητσοτάκη Αν λέω και πρέπει να μείνω σοβαρό δεν μπορώ Να η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια Θα μου βάλεις για την Να πω που τώρα δισωδένουνε; Το φέλω να μου βάλεις το αποστάδι Φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλλισωδέσαν έναν άνθρωπο και που εβάδιζε. Τα χορεύουνε όλοι. ότι είναι τα Μου, βγάζω. Με πτυσσόμενο γκλοπ αστυνομικός χτυπάει ένα νεαρό ο οποίος απλά του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να ποδίζει Λάρου! Λάρου! Λάρου! Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε Να το κάνει κάποια Παρασκευή έλεγε ο συγχωρεμένο του Σακελάριο για το γάμο του αξιόλογου ηθοποιού και μεγάλου κατεμένοντα με Αλλά μεγάλο ο Φέρμα. Θυμάστε το Φέρμα. Είχε λοιπόν ε, χρόνια μια σχέση και κάποια στιγμή παντρεύτηκε. Ο Φέρμα του γουστάριζε έπαινε τσιγάρα. Καρά μια φούτα, καρά ψυγμένο, καρά έτσι. Όσα ήταν αυτά τα έκανε ο άνθρωπο. Του ετοιμάζουν λοιπόν μια κέλα ο Σακελάριο με έναν στην εκκλησία γιατί Με χρυσάκι, μετά από χρόνια που πατρεφή, πήγε να παντρευτεί, με 20 δίλου. Και βάζονταν στον ιπιατό μέσα ένα κομμάτι ψημένο. Ψημένο τώρα δεν εννοώ πισκοτάκι. Καταλάβαμε το ψημένο. Κα, Κατεργασμένοι κάνοβοι τέλο πάντων. Ούτε κάμψη με ειρακίδων εννοεί. Λοιπόν, και εκεί λέει που άρχισε να βρωμάει να το παίρνουν τα τουμάνια, παρατάει στον Ισααία στο χώρα που λέει ο παπά το ζευγάρι, σηκώνει τα ράσα, αυτό είναι καταγεγραμμένο σε συνέντευξη του Σεγγελάριου, δεν από το κεφάλι μου. Έτσι. Ναι. Και αρχίζει και. ο παπάς και φωνάζει εγώ είμαι η νηφούλα εγώ δασύρω το χορό και έγινε της κου***ς το γάμο το κουτρούει ο γάμος, κουτρού γάμος. βάλτε αυτό η παρασκευή αν μπορείς το κατοβρίς, και βάλε και το μόρφου μαζί αυτό που πρέπει να πω και δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλη για τον Νίκο είναι η περίπτωση του γάμου του όπου ο δαιμόνιος και μακαρίτης Αλέκος Ακελάριος σκάρωσε κάτι πρωτοφανές την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να τους ευλογήσει έριξε μέσα. Στο θυμιατήρι χασίσει. Μια μικρή φλουδίτσα χασίσει. Άρχισαν λοιπόν όλοι προσκεκριμένοι να ζαλίζονται. Μεταξύ αυτών είχε ζαλιστεί και ο παπάς. Ο οποίος εκδηλώθηκε τη στιγμή εκείνη ως ομοφιλόφιλος. Και δεν ντρέπονται να το πω Και άρχισε να φωνάζει. Εγώ είμαι η Φούλα, εγώ να σύρω το χορό του Ισαΐα. Ενώ παλιά εμείς ντρεπόμαστε να δούμε τέτοιο πράγμα. Εμείς θέλουμε δικαίωμα Μια φωνή! <συχώς> τη Αυτό το ατσάλινο τείχο που έβαζες πάλι λίγο πριν Κάθε φορά το ακούω με εκτοξεύει στο διάστημα. Εάν θέλεις, βάλτε την Παρασκευή στις παραγγελίες. Θα σου βάλω την ρόκ εκδοχή του θεαμαίδη. Όποια θέλεις εσύ. Το αέρας που μπρίζει, η Vameni appo e mas tu lau Catancochini ti mi ki mas angeli tu lau mas Menacito giro giro a compangu Catancochini ti mi mas angeli tu mas Menacito giro giro a compa buh <laughs> buh